Από τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου, στο Ραδιόφωνο Πολιτεία, 90,7. Νέο πρόγραμμα με νέα πρόσωπα, κάθε μέρα. Ο Λόγος του Πολίτες. Καθημερινά στις 9 το πρωί. Από τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου, νέο πρόγραμμα με νέα πρόσωπα, κάθε μέρα. Στο Ραδιόφωνο Πολιτεία, 90,7. Μείνετε συντονισμένοι. Φίλε και φίλοι ακροατέ, καλημέρα σα. Παρασκευή σήμερα, 12 Οκτωβρίου, από τον Πολιτεία FM, με την εκπομπή Κάνε Άντ στη ζωή. Πρόκειται για μια νέα εκπομπή, ή ένα νέο κύκλο εκπομπών, αν προτιμάτε, που θα αφορούν ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή των νέων Ελλήνων, αλλά και όλου του πολιτισμένου κόσμου. Ένα κεφάλαιο το οποίο θα λέγαμε ότι είναι και πολύ τη μόδα στον καιρό μα, και δεν είναι άλλο από αυτό που αποκαλούμε ψυχοκοινωνική υγεία. Και πρόληψη. Είμαι η Εσπασία Γκουντούνα, κοινωνική λειτουργός και επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Νομού Λακωνίας Διαβλός και συνταξιδιώτησα σε αυτό το για κάποιου σάχαρο, για κάποιους πολύ πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, στο μυστηριώδη κόσμο της ψυχικής υγείας. Ας ξεκινήσουμε να βρούμε την Ιθάκη μας. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό το ταξίδι, ας κάνουμε μια σύντομη γνωριμία με το λιμάνι μας. Το όνομά του, Δίαυλος. Πρόκειται για το γνωστό στη Σπαρτιατική Κοινωνία κέντρο πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και προαγωγής της ψυχοκοινωνική υγείας. Η διεύθυνσή μας στην οδό Αρχιδάμου 151 απέναντι από το Ταχυδρομείο. Στο Δίαυλο, όπω φαίνεται και από την πλήρη επωνυμία του, έχουμε ως αποστολή την πρόληψη από εξαρτήσει. Και όταν λέμε παντός είδου, εννοούμε οποιαδήποτε εξάρτηση εντό εισαγωγικών που μπορεί να κρατά δέσμιο έναν άνθρωπο. Επί παραδείγματι, ναρκωτικέ ουσίε κάθε είδου, αλκοόλ, κάπνισμα, τυχερά παιχνίδια, όπω επίση και την πλέον επίκαιρη λέλαμπα εντό εισαγωγικών και πάλι του διαδικτύου, του γνωστού σε όλου μα ίντερνετ. Και προς αποφυγή παρεξηγήσεων, γι' αυτό και τα εισαγωγικά, δεν καταφερόμαστε εναντίον των μέσων κοινωνική δικτύωση το οποίο άλλωστε είναι και αναγκαία στη ζωή μας σήμερα, αλλά στην επικίνδυνη πλευρά τους, γιατί ως γνωστόν η κατάχρηση προκαλεί εξάρτηση. Λεπτομέρειες όμως αργότερα. Στο Δίευλο, επίση, προάγουμε την ψυχοκοινωνική υγεία. Το επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό μα εντοπίζει και αναλύει προβλήματα στην ανθρώπινα μα, παρέχοντά του την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη και την εν βοήθεια, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα τυχόν θέματα που άπτονται του αντικειμένου μα. Συγκεκριμένα, όσο αφορά την ευρύτερη κοινότητα, μέσα στην τοπική κοινωνία λειτουργούν κοινωνικοί φορεί, όπω η τοπική αυτοδιοίκηση. Αθλητική και πολιτιστική σύλλογη, μέσα μαζική ενημέρωση κτλ. Οι φορεί και οι εκπρόσωποι του αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά, λειτουργούν ω ενήλικες υποστηρικτέ και μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση υγιών προσωπικότητων. Στόχο των επαφών μα με του παραπάνω φορεί είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τη ευρύτερη κοινότητας, η διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων σε συνδυασμό με την παροχή επιστημονικού υλικού. Πληροφόρηση μέσα από συνεντεύξει και ορθογραφία Ενίσχυση τη ψυχική υγεία των πολιτών. Η δημιουργία ενό δικτύου επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των φορέων και του Κέντρου Πρόληψη. Στο Κέντρο Πρόληψη Δίαυλο, σημαντικό κομμάτι των επιστημονικών του δράσεων αποτελεί και η δραστηριοποίηση και αρρωγή όλων των βαθμίδων του κοινωνικού συνόλου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία και λειτουργία διαφόρων ομάδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε. Ομάδε γωνέων. Όλοι γνωρίζουμε την τεράστια επίδραση που ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον στην ψυχική, συναισθηματική, βιολογική, κοινωνική και γνωστική εξέλιξη των παιδιών. Αναμφισβήτητα, ο ρόλο τη οικογένεια στην πρόληψη είναι πολύ σημαντικό. Οι ομάδε γονέων που στηρίζονται στη βιωματική μάθηση στοχεύουν στην ενίσχυση του γονεϊκού παιδαγωγικού ρόλου όσον αφορά τη διαμόρφωση τη προσωπικότητα του παιδιού, στην εκπαίδευση σχετικά με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Και τι ανάγκε του παιδιού. Στη δημιουργία καλύτερη σχέση στο ζευγάρι. Στη βελτίωση τη επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη τη οικογένεια και στη διαχείριση συγκρούσεων. Στη βελτίωση τη σχέση σχολείου-οικογένεια. Και στην εκπαίδευση των γονέων για τι εξαρτησιογόνε ουσίες και άλλα θέματα. Αυτό το διάστημα έχει ήδη αρχίσει η λειτουργία βιωματική ομάδα γονέων στον Άγιο Δημήτριο του Δήμου Ευρότα με εκπαιδεύτρια συντονίστρια την κυρία Καργάκου Εκατερίνη. Κοινωνική Λειτουργό Επιστημονική Στέλεχος του Κέντρου. Και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά δεύτερη ομάδα γονέων στη Σκάλα, με γονείς παιδιών του 1 Δημοτικού Σχολείου Σκάλας, με εκπαιδεύτρια συντονίστρια, έμενα την ίδια. Συνεχίζοντα, έχουμε ομάδες εκπαιδευτικών. Είναι καινό αποδεκτό ότι η κοινωνικοποίηση για η ανάπτυξη του παιδιού επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από ένα σημαντικό φορέα, το σχολείο. Το κέντρο δραστηριοποιείται στο χώρο του σχολείου με προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώ και στον χώρο των πανεπιστημίων και του ΤΕΗ του νομού μας. Ενδεικτικά, ε, αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή, στον χώρο του κέντρου πρόληψη, λαμβάνει χώρα. Βιοματική ομάδα εφήβων με τον τίτλο Εφηβεύω, στα πλαίσια του μαθήματος Ερευνητική Εργασία. Αποτελείται από εφήβου τη πρώτη Λυκείου, του πρώτου Λυκείου Σπάρτη. Το μάθημα υλοποιεί η εκπαιδευτικό κυρία Δεμηράκου Μαρία και το συντονισμό τη ομάδα έχει και πάλι συνάδελφο κυρία Καργάκου, που ανέφερα και πριν, κοινωνική λειτουργό και επιστημονικό τέλεγο του κέντρου. Επίση, όσον αφορά του του νόμου αξιολογώντα τι καινούργιε συνθήκε ζωή που αντιμετωπίζουν. Νέο περιβάλλον, πρώτη φορά μακριά από το πατρικό του σπίτι, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη καθώς επίσης υπάρχει συνεργασία για κοινές εκδηλώσεις και εκπαίδευση, ενημέρωση σε θέματα εξαρτήσεων κτλ. Ομάδε Στρατού. Το Κέντρο Πρόληψη πραγματοποιεί ομάδε προαγωγής τη ψυχική υγεία σε στελέχη του στρατού. Οι ομάδε αυτέ έχουν ως στόχο να εμπαθύνουν σε θέματα πρόληψη, όπω ειδικέ συνθήκε τη στρατιωτική θητεία και επιδράσει του στο ψυχισμό του στρατευμένου, Ετιοπαθογένεια τη χρήση και δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου ανάπτυξη συμπεριφορών χρήση, το προφίλ τη παθολογία του χρήστη, προκαταλήψει στερεότυπα που δημιουργούνται, χειρισμό και αντιμετώπιση περιπτώσεων χρήση ουσιών και τρόποι εφαρμογή των αρχών της πρόληψης. Ομάδες αστυνομικών Το κέντρο πρόληψης, προεκτείνοντας τις δράσεις του στην ευρύτερη κοινότητα, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του να δικτυωθεί με οι οποίοι θα μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες πρόληψης για τους νέους, συγκροτεί ομάδες αστυνομικών. Το περιεχόμενο αυτών των δράσεων αφορά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των αστυνομικών σε θέματα ουσιών, εξάρτηση και παθογένειας αυτών, τη στήριξη και την ενίσχυση του προληπτικού ρόλου των αστυνομικών και την αντιμετώπιση του επαγγελματικού του στρες. Με ομάδε κληρικών. Οι ομάδε αυτέ περιλαμβάνονται επίση την προσπάθεια δικτύωση του κέντρου με πρόσωπα και που αποτελούν σημεία αναφορά για του πολίτε τη κοινότητα και επομένω μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη. Οι δράσεις αυτές αφορούν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των κληρικών σε θέματα ουσιών, εξάρτησης και αιτιοπαθογένειας αυτών. Τη στήριξη και την ενίσχυση του προληπτικού τους ρόλου και στόχος των ομάδων αυτών είναι η ενδυνάμωση του ρόλου των κληρικών ως καθοδηγητών και προσώπων κύρους, καθώς επίσης και η ενημέρωση σχετικά με τη συμπεριφορά απέναντι στον εξαρτημένο. Επίσης, σκοπό αποτελεί η αποφόρτησή του από το βάρος της ευθύνης κάθε φορά που κάποιος με πρόβλημα χρήσης απευθύνεται σε εκείνους ζητώντα άμεσα λύση. Ομάδε Επαγγελματίων Υγεία. Οι ομάδε αυτέ αφορούν επαγγελματίε διαφόρων ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στον χώρο τη ψυχική υγεία, καθώ και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι δράσει αυτέ αφορούν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών σε θέματα ουσιών, εξάρτηση και αιτιοπαθογένειας αυτών, την αντιμετώπιση του επαγγελματικού στρε και τη στήριξη μέσω εποπτείας του ρόλου του όσον αφορά του επαγγελματίε ψυχική υγεία. Ο στόχος των ομάδων αυτών είναι η ενίσχυση και ενδυνάμωση των επαγγελματίων υγείας, καθώς ο χώρος που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είναι ιδιαίτερα ψυχο, ψυχ, ε, ψυχοφθόρος και εξαντλητικό. Ειδικά, ειδικά για εκείνους της ψυχικής υγείας, η ανάγκη στήριξης είναι μεγαλύτερη, καθώς το αντικείμενο εργασίας τους είναι πολύ ευαίσθητο και απαιτεί από θέματα ψυχής. Το Κέντρο Πρόληψη επίση είναι ανοιχτό σε όσου αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα χρήση δικό του ή κάποιου δικού του προσώπου. Εκεί του παρέχονται οι πληροφορίε που χρειάζονται ώστε να απευθυνθούν σε κατάλληλου φορεί, αφού το ίδιο το Κέντρο δεν αποτελεί φορέα θεραπεία, αλλά πρωτογενού πρόληψη. Επίση, η επιστημονική ομάδα του Κέντρου μπορεί να παρέχει χρήσιμε πληροφορίε σε πολίτε που αντιμετωπίζουν άλλου είδου προσωπικά προβλήματα που αφορούν σε θέματα ψυχική υγεία καθώς και να τους παραπέμπει στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς. Μιλάμε για εξαρτήσεις. Τι σημαίνει όμως εξαρτητική συμπεριφορά? Εξαρτητική θεωρείται κάθε συμπεριφορά την οποία το άτομο αδυνατεί να ελέγξει ή να μετριάσει και πολύ περισσότερο να σταματήσει. Μαζί οι ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες και πολλές φορές βιολογικοί το καθιστούν αδύναμο και ταυτόχρονα έρμεο τη συμπεριφορά του. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της εξαρτητική συμπεριφορά είναι η καταναγκαστική ροπή του ατόμου προς ουσίες, αντικείμενα ή διαδικασίε, η αναγκαιότητα τη συμπεριφορά ω καθημερινή πραγματικότητα, η ανικανότητα του ατόμου να ελέγξει τη συμπεριφορά του, ακόμη και όταν παραδέχεται την παραλογή φύση τη, μια συνεχή τάση για αύξηση τη χρήση ουσιών ή ενασχόληση με δραστηριότητες, όπω είναι τα τυχερά παιχνίδια, το διαδίκτυο κτλ. Για να αντιληφθεί η υποκειμενική αίσθηση ικανοποίηση δυσφορία και επίδειξη στερετικού συνδρόμου όταν ελέγχεται η συμπεριφορά και αρνητικές επιπτώσεις στη βιοψυχολογική υγεία και την κοινωνική και οικονομική υπόσταση του ατόμου. Η ουσιοεξάρτηση αφορά στην κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την επιτακτική ανάγκη για λήψη της ουσία σε συνεχή περιοδική βάση με σκοπό να βιώσει ο χρήστη τα αποτελέσματα της δράση της ουσία ή να αποφύγει τη δυσφορική κατάσταση που προκαλεί στέρησή τη. Διακρίνεται σε ψυχολογική και σωματική εξάρτηση. Ψυχολογική ονομάζεται η κατάσταση που συνοδεύει όλε σχεδόν τι περιπτώσει τη εξάρτηση και κατά την οποία η, προ... η προοπτική λήψη τη διακρινεται σε ψυχολογικη και σωματικη εξαρτηση ψυχολογικη ονομαζεται η κατασταση που συνοδευει ολε σχεδον τι περιπτωσει της εξαρτηση και κατα την οποια η προοπτικη ληψη τη ουσια Προκαλεί ένα συνέστημα ευχαρίστηση. Ο όρο γενικότερα υποδηλώνει την επιθυμία ή την τάση για επανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητα από την οποία απορρέει χαρά, ευχαρίστηση ή ικανοποίηση. Η ψυχολογική εξάρτηση σημαίνει ότι ο χρήστη θέλει αναγωνίω να κάνει χρήση τη ουσία και δεν αισθάνεται άνετα πια χωρί αυτήν. Έτσι, γίνεται ισχυρότερο το κίνητρο για την επανάληψη τη χρήση με σκοπό την ένταση της ευχαρίστησης ή την αποφογή της δυσφορίας από την πιθανή στέρηση της ουσίας. Σωματική εξάρτηση είναι μια κατάσταση του οργανισμού που εκφράζεται με την παρουσία σωματικών και ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων στις περιπτώσεις που το ποσό τη ουσίας στην οποία γίνεται κατάχρηση μειώνεται απότομα σε σημαντικό βαθμό. Το σώμα θα αντιδράσει όταν διακοπεί η χρήση της ουσίας και τότε μιλάμε για στερητικά συμπτώματα. Η σύγχρονη κοινωνία φαίνεται να βαδίζει χέρι-χέρι με την οσιρότητα φαινομένων όπως η χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ. Αντίμαχο τέτοιων βλαπτικών για την ψυχική υγεία και το σώμα, συμπεριφορών, αποτελεί η πρόληψη. Πολυδιάστατα μέτρα που λαμβάνονται ω προ την εμπόδιση τη ανάδυση παθολογικών καταστάσεων αλλά και άλλων συμπεριφορών βλαπτικών για την ψυχική και σωματική υγεία των ατόμων και κυρίω των νέων, συνθέτουν την έννοια τη πρόληψη, η οποία ξεκίνησε ω ανάγκη αλλά και πρόταση αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Πραγματώνεται ω διαργασία που έχει σχέση με την ψυχοκοινωνική εξέλιξη του ατόμου, βήμα-βήμα, αποβλέποντα μακροπρόθεσμα στο μέλλον. Ουσιαστικά, λοιπόν. Η απαρχή της εκπαίδευσης στην πρόληψη πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία και σημαντικό ρόλο σε αυτήν διαδραματίζει η οικογένεια, το σχολείο και η γεννη κοινότητα. Τώρα πάμε για διαφημίσεις και σε λίγο πάλι κοντά σας. Πολιτεία 90,7 Από την αναγέννηση στη μοντέρνα τέχνη Από τη ζωγραφική στη γλυπτική η φαντασία, το ταλέντο, η εμπειρία, αυτό είναι το ρεστάουρο. Ολοκληρωμένο στούντιο οικαστικών με πωλήσει σε πίνακες καταξιωμένων δημιουργών και διδασκαλία ζωγραφικής, γλυπτικής και ιστορίας τέχνης σε τμήματα παιδιών και ενηλίκων. Ρεστάουρο Υπεύθυνος Ιωάννης Παπαδόγγωνας, Συντηρητή έργων τέχνης και αρχαιοτήτων. Αγίσι Λάου 48, Σπάρτη. Τηλέφωνα 27310, 89420 και 6948274866. Ρεστάουρο η τέχνη της δημιουργίας Ποια είναι η σχέση σου με τα αγγλικά Η καλύτερη σχέση Έμιλι Καρήγιαννη Αγγλικά όλων των επιπέδων και σίγουρη επιτυχία σε όλα τα πτυχία Lower και Proficiency εύκολα και γρήγορα χάρη στην εμπειρία και τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας μας Αγγλικά, Emily Καρήγιανη, Βρασίδου 75, Σπάρτη, τηλέφωνο 273102445 Emily Καρήγιανη, η σχέση σου με τα αγγλικά Ο Δήμος Σπάρτης σας ακούει για προβλήματα, παράπονα και τύματα, καλέστε το γραφείο του Δημότη και το πενταψήφιο 15460. Το γραφείο του Δημότη λειτουργεί καθημερινά, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, τις εργάσιμες ημέρες, στην Οδό Κορτσολόου 61, στη Σπάρτη. Καλέστε 15460. Ο Δήμος Σπάρτης σας ακούει. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Ενεχειροδανειστήριο Σπάρτη. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 73. Πρώτο όροφο πάνω από την τράπεζα Millenium. Αγοράζουμε ή ενεχειριάζουμε οποιοδήποτε χρυσό αντικείμενο, ασημένια κοσμήματα, σκεύη, νομίσματα, αυτοκίνητα και μότο. Απολύτω μετρητή. Εντό 5 λεπτών και στι καλύτερε τιμέ τη αγορά. Οι εκτιμήσει μα γίνονται δωρεάν και στο χώρο σα. Λειτουργούμε με κρατική άδεια. Ενεχειροδανειστήριο Σπάρτη. Κωνσταντίνου Ενούγου 73, πρώτος ορόφος πάνω από την τραπεζα Millennium. Τηλέφωνα 27310, και 694-31-21-394. 21 394. Εδώ το πρόβλημά σα έχει λύσει. Ακόμα προσπαθείς να κάνεις τέλεια τη δουλειά σου. Ακόμα. Ακόμα παλεύεις να αποκτήσεις την πιο σύγχρονη τεχνολογία. Ε, ακόμα. Ακόμα και τώρα αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που σου χρειάζεται. Ακόμα ρε Γιώργο. Ε, αφού δεν σου κόβει. Αλισοπρίωνα στήλ. Μη το χρόνο σου, πάρε στα χέρια σου την πιο ισχυρή δύναμη. Αλισοπρίωνα στήλ από 199 ευρώ. Ολοκληρωμένες λύσεις μηχανημάτων και εξαρτημάτων και στυλ. Γερμανική υπογραφή, παγκόσμιο κύρος. Επίσημος αντιπρόσωπος και service still στα Ματία Χρήστου Δημητροπούλου. Τρίτο χιλιόμετρο, Σπάρτης Γηθίου. Τηλέφωνο 27310 82 456. Καλά, πήρα καινούριο αυτοκίνητο. Και εσύ, Και εγώ. Mm. Εσύ ποιο πήρες. Το νέο Opel Corsa. Το πιο; Το καινούριο με τα μεγάλα φανάρια Ναι Που βγαίνει σε 14 χρώματα ε, Ναι. Με δώρο το σύστημα πλοήγησης Οθόνης αφής 5 ιντσών και σύνδεση Bluetooth. Ναι mm, Μάλιστα ε, Πάμε να το δούμε Αφού το ξέρεις δεν πάμε να δούμε το δικό σου. Μρεάσε το δικό μου. Πάμε να δούμε το νέο Opel Corsa. Νέο Opel Corsa με νέα καταμάχητη εμφάνιση. Κάν το δικό σου τώρα με δωρεάν το σύστημα πλοήγηση οθόνη αφή, Bluetooth και συνολικό όφελο 1050 ευρώ. Δέλτα Καρ στη Λακονία. Υπεύθυνο καταστήματο Κακούρο Δημοσθένη. Τώρα στι ιδιόκτητε εγκαταστάσει μα γηθίου 99. Τηλέφωνο 27310 89290. Το κατάστημα Αντωνάκου Γεωργία της Κερκαμπάσης Groups ενημερώνει τους πελάτες του ότι μεταφέρθηκε στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 34 απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές. Φρεζάκια Τέξας Δανίας με 2 χρόνια γύση από 420 ευρώ. Χορτοκοπτικά Δανίας Τέξας με 2 χρόνια γύση από 260 ευρώ. Αλυσοπρίωνα από 280 ευρώ. Αντωνάκου Γεωργία. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 34 στη Σπάρτη, απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα. Τηλέφωνο 27310 20 055. Ραδιόφωνο Πολιτεία. Ο ήχο τη πόλη στου 90,7. Πάλι κοντά σας από το Κέντρο Πρόληψης Νομού Λακωνίας Διεύλος... με την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου... Κουντούνα Ασπασία, Κοινωνική Λειτουργό... και συνεχίζουμε να μιλήσουμε λίγο για την πρόληψη. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα των ουσιών και των εξαρτήσεων σήμερα... έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις... Ε, και στον νομό μας υπάρχουν πολλά περιστατικά τα οποία είτε μας έρχονται είτε μας αναφέρονται ε, μετά από κάποια έρευνα που έγινε πέρυσι ε, τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλα ποσοστά ε, σε μικρές ηλικίε ε, χρήσης αλκοόλ αλλά και άλλων ουσίων αλλά κυρίως αλκοόλ ε, και ερχόμαστε πρώτοι στην Ελλάδα στην κατάχρηση αλκοόλ σε πολύ μικρές ηλικίε. Σε επόμενες εκπομπές θα συζητήσουμε με προσώπους από άλλους φορείς, με ειδικούς, ενδεχομένως και με γονείς ή άτομα τα οποία είχαν την εμπειρία της εξάρτησης και κατόρθωσαν να ξεφύγουν μέσα από αυτή τη λέλαπα, για να μπορέσουμε να δώσουμε όλη τη διάσταση της, ε, ε, της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στο νομό μας. Το φαινόμενο τη εξάρτηση από ουσίε διωγγώνεται όχι μόνο επειδή υπάρχουν και είναι προσιτέ, αλλά κυρίω επειδή υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ότι τι έχουν ανάγκη για να ζήσουν. Όλο και περισσότεροι νέοι καταφεύγουν στη χρήση και κατάχρηση ουσιών, ξεφεύγοντα από μια πραγματικότητα που βιώνουν ω μοναχική, απρόσωπη και απάνθρωπη. Η εξαρτητική συμπεριφορά είναι η κορυφή του παγόβουνου μια βαθύτερη εσωτερική κρίση του ατόμου που αναζητά διεξόδου, συγκεκριμένα διεξόδου αργή αυτοκαταστροφή. Γι' αυτό απαραίτητη είναι η ενημέρωση, αυξάνοντα αναμφισβήτητα τις γνώσεις του ατόμου, που σε συνδυασμό με την κατάλληλη ψυχοεκπαίδευση διασφαλίζουν την αποφυγή του κινδύνου τη χρήση ουσιών. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει πρόληψη. Μπορεί ο σύγχρονο νέο να βοηθηθεί ώστε να αμυνθεί στον κίνδυνο. Η απάντηση από εμά είναι ναι. Οι ειδικοί τη πρόληψη αποσκοπούν στη δημιουργία των συνθήκων εκείνων που θα συμβάλουν στην προαγωγή τη ψυχική υγεία των νέων γενικά. Στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αιτιών που δημιουργούν κάθε μορφή σε εξαρτητική συμπεριφορά. Επίση, στοχεύουν στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων ενάντια τόσο στην ουσιαξάρτηση, όσο και σε κάθε βλαπτική για τον εαυτό του συμπεριφορά. Στη συμβουλευτική υποστήριξη σε κάθε πρόβλημα ή προβληματισμό που διαταράσει την αρμονική ισορροπία, στο άτομο είτε στο περιβάλλον του, εμείς είμαστε κοντά του. Σκοπός είναι να φτάσει στο βέλος του τόξου μας μακριά, αλλά και στο στόχο του. Με άλλα λόγια, μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση να αναπτυχθεί στα νεάρα άτομα όριμη και αυτοδύναμη προσωπικότητα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες της καθημερινής κοινωνικής πραγματικότητα. Στηριζόμενα στι δικέ του δυνάμει και όχι στην οαιρή των ουσιών. Μέσω τη μετάδοση χρήσιμων γνώσεων και την καλλιέργεια υγιών στάσεων και δεξιοτήτων, καθώ και την ανάπτυξη τη αυτοαποτελεσματικότητας και τη κριτική σκέψη, θα καταστεί το άτομο ικανό να αντισταθεί στις αρνητικέ πιέσει. Η πρόληψη συνίσταται στην ανάπτυξη και την ενίσχυση δεξιοτήτων μέσω πρακτική εκπαίδευση, οι οποίε βοηθούν το άτομο να βρει θετικέ διεξόδου στη ζωή του, χωρίς να καταφεύγει στον πλαστό κόσμο των ουσιών. Ωστόσο, η έννοια της πρόληψης ενέχει συνολικά το κοινωνικό σύνολο, διότι ο καθένας από τη θέση του μπορεί να αποτελέσει φορέα πρόληψης. Η οικογένεια, το σχολείο, η εκπαιδευτική, η ευρύτερη κοινότητα διαδραματίζουν καταλητικό ρόλο στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος στους νέους, το οποίο θα τους παρέχει θετική υποστήριξη και όθηση, ώστε να ταπεξέλθουν δυναμικά στις πιέσεις που προηγούνται τις χρήσης ουσιών. Με άλλα λόγια, οι υποστηρικτέ των νέων έχουν ανάγκη από την υποστήριξη των ειδικών της πρόληψης, του στου διαφορετικού διαφορετικούς τους ρόλους. Στόχο αποτελεί η προαγωγή υγεία με την ενδυνάμωση των υγιών στοιχείων μια κοινότητα, ενός σχολικού περιβάλλοντο, μια οικογένεια, ενό ατόμου. Το πρόβλημα αφορά όλου μα, δεν αφορά λίγους, Αφορά όλη την κοινότητα. Και η πρόληψη δεν έχει νόημα να γίνεται δουλειά μερικών ειδικών. Για να αποφέρει καρπού, χρειάζεται να γίνει δουλειά όλων μα και τρόπο ζωή. Α απολαύσουμε την ουσία της ζωής και όχι μια ζωή με ουσίε. Κλείνοντα τη γνωριμία μα, πρέπει να αναφερθεί ότι το Κέντρο Πρόληψη Νομού Λαγκονία είναι το 64ο κέντρο κατά σειρά ίδρυση στην πατρίδα μα και αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που αποτελείται από 7 μελέ διοικητικό συμβούλιο. Έχει σαν έδρα φυσικά τη Σπάρτη ω πρωτεύουσα του νομού μα και λειτουργεί από το 2005 ω αποτέλεσμα του ενδιαφέροντο για τους πολίτε της Ιερά Μητροπό Μονεμβασία και Σπάρτη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Δήμων του Νομού και του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας. Η χρηματοδότησή του πραγματοποιείται από τους προαναφερθέντες φορείς και τον ΟΚΑΝΑ, ο οποίος έχει και την επιστημονική και διοικητική εποπτεία του κέντρου. Στελεχώνεται δέα από ψυχολόγο, κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητική υπάλληλο, κατάλληλα εκπαιδευμένους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως προς την ενημέρωση των, πολιτών, των νέων. Όσο αφορά τα θέματα των ναρκωτικών ουσιών και τη εξάρτησή του από αυτέ, αλλά και εύρου άλλων θεμάτων περί της ψυχική υγεία. Παράληψη δεν θα ήταν η μία αναφορά του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου μα, το οποίο αποτελείται από του εξή εκλεκτού συμπολίτε μας. Πρόεδρο μα, ο ιατρός κ. Καλωμύρη Παρασκευά, ω εκπρόσωπο του Δήμου Σπάρτη. Αντιπρόεδρο κ. Μαστρογεννάκου Παναγιώτη, ω εκπρόσωπο του Δήμου Ευρότα. Γενική Γραμματέας η κυρία Σοφού Παπαστάθη Ευγενία, ω εκπρόσωπο του Δήμου Σπάρτη, Ταμεία ο κύριο Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, εκπρόσωπο του Δήμου Μονεμβασία, Και Μέλη ο εδεσιμότατο Ορφανάκο Κωνσταντίνο, εκπρόσωπο τη Ιεράς Μητροπόλεω Μονεμβασία και Σπάρτη, Η κυρία Τσιρόνη Μαρία, εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας... Και η κυρία Καργάκο Εκατερίνη, Κοινωνική Λειτουργό Επιστημονικό Τέλεχο του κέντρου μα όσο έχει πρόσωπος των εργαζομένων. Μπορεί οποιοδήποτε συμπολίτης μας να ανατρέξει σε μας καθόλου στις εργάσεις ημέρες τη εβδομάδας από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 8 το πρωί έως 4 το απόγευμα. Και τώρα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα χωρίς όμως να έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Έτσι πρέπει να τονιστεί ότι οι υπηρεσίες του κέντρου μας παρέχονται εντελώς δωρεάν και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στους χαλεπούς καιρού της οικονομικής κρίσης τους οποίους διάγουμε και στους οποίους διαβιούμε. Μην διστάζετε να απευθυνθείτε σε εμά. Μπορείτε απλά να σηκώσετε το ακουστικό και να μας πάρετε ένα τηλέφωνο. Το νούμερό μας είναι 27310-23440. Επαναλαμβάνω 27310 23. 4.40 Μιλήστε μας, για σας, για κάποιον οικείο σας, για κάποιο φίλο Είμαστε εκεί, σας περιμένουμε Η πρόληψη σώζει Είμαι η Ασπασία Κουντούνα, οικοδεσπότη σας για την ώρα που πέρασε και συνταξιδιώτη σα για τις επόμενες Παρασκευές από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί εδώ στον Πολιτεία FM, το δικό σας ραδιόφωνο. Μουσική καλή σας συνέχεια και καλή σας μέρα.